Στοίχη 7 έως 13. Αποστολή των 12. 7. Και προσκαλεί τους 12 και ήρχισε να του αποστέλει εις 2 2-2 και τους έδιδεν εξουσίαν και δύναμη να βγάζουν από τους πάσχοντας τα ακάθαρτα πνεύματα. 8. Και τους παρήγγειλε να μην παίρνουν τίποτε στον δρόμο τους παρά το πολύ-πολύ μία ράβδων μόνον. Ούτε σάκων, ούτε ψωμί, ούτε καν χάλκινα νομίσματα στην ζώνη τους. 9 αλλά να πηγαίνουν υποδεδεμένοι με απλά πέδιλα και να μην είναι ενδεδημένοι με δύο υποκάμισα όπως εφόρουν τα επίσημα πρόσωπα. 10. Και έλεγεν αυτού. αυτούς «Οπουδήποτε εμβείτε εις εκεί να μένετε έως ότου φύγετε από το μέρος εκείνο για να μην σχηματίζουν οι άνθρωποι δια σας ιδέαν ότι είστε άστατοι και επιπόλαιοι ή ότι επιζητείτε την καλοπέραση». 11. Κι όσοι τυχόν δεν σας δεχθούν ούτε σας ακούσουν όταν φεύγετε από εκεί, εις δήλωσή του ότι δεν επήρατε τίποτε μαζί σας από αυτούς, ούτε έχετε καμία σχέση μαζί των, την άξατε καλά ως ακάθαρτον και μολυσματικό το χώμα που από το μέρος εκείνο εκόλλησε κάτω από τα πόδια σας ή στα σανδάλια σας. Την άξα τέτο να χρησιμεύσει ως διαμαρτυρία και έλεγχο κατά των ανθρώπων αυτών. Αληθώς σας λέγω. Ότι θα είναι περισσότερο να πει τη τιμωρία ει τα Σόδωμα και στα τα Γόμαρα κατά την ημέρα τη κρίσεω παρά ει την πόλη εκείνη. 12. Και αφού βγήκαν ει περιοδίαν εκεί διطώνει κατοίκους των διαφόρων χωρίων να μετανοήσουν. 13. Και έβγαζαν πολλά δαιμόνια και ήλυφαν πολλού αρρώστους με έλαιον που εσυμβόληζε την ιατρική χάρη του Αγίου Πνεύματο και του σε θεράπευαν.